Κεφάλαιον Γιωταέψιλον, ε, σελίδα 207, στήχη 1-15, ο Ιησούς πρώτου Πιλάτου 1. Και αμέσως μόλις έγινε πρωί, έκαναν σύσκεψη οι αρχιερείς με τους προεστούς και γραμματείς και όλων των συνέδριων περί του έπρεπε να ενεργήσουν πλησίον του Επιτρόπου της Ρώμης. Και μετά τη σύσκεψη αυτήν, αφού έδεσαν τον Ιησούν, τον έφεραν και τον παρέδοκανε στον Πιλάτων, κατηγορούνται σε αυτόν ως αντάρτην και ως φετεριζόμενον το αξίωμα του βασιλέως των Ιουδαίων. 2. Και τον ρώτησε ο Πιλάτος, «Σή είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτός δε απεκρίθηκε του είπε, «Σή λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως δεν είναι όπως την εννοεί σίκη η κατηγορία μου». 3. Και επειδή εν μεταξύ ο Πιλάτο επίσθη ότι η κατηγορία αυτή το αβάσιμο, οι αρχαιρείς τον κατηγόρουν και δια πολλά άλλα. Αυτό όμως δεν απεκριθεί τίποτε. 4. Ο Δε Πιλάτος πάλι τον ρώτησε και είπε «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε? Κοίτα πόσες κατηγορίες μαρτυρούν εναντίον σου. Δεν απολογίσαι τίποτε δι' αυτάς. 5. Αλλά ο Ιησούς δεν απεκρίθει πλέον τίποτε, ώστε θαύμαζε ο Πιλάτο για την γαλήνη και την αταραξία την οποία εδείκνυν οι στιγμάς που τόσο κινδύνευε αυτή η ζωή του. Έξι. Η σκάθαρ εορτήνδε του Πάσκα συνήθιζε ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον προς χάρη ένα φυλακισμένον όποιον θα εζήτουν. 7. Ή το δε ένας που έλεγε το βαραβά, δεμένο και φυλακισμένο με τους στασιαστά, οι οποίοι στην γνωστή κατά τη ημέρα εκείνε τάση είχαν κάμει φόνων. 8. Και φώναξε δυνατά το πλήθο του λαού και άρχισε να ζητεί από τον πιλάτον εκείνο που πάντοτε συνήθιζε να του κάνει, δηλαδή να του ελευθερώσει ένα δέσμιον. 9. Ο δε απεκρίθη σε αυτούς και είπε «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων» 10. Και του επρότεινε να ελευθερώσει τον Ιησούν, διότι γνώριζαν ότι ένεκα τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. 11. Οι δε αρχιερείς έφεραν άνω κάτω των όχλων και τον έπισαν να τους ελευθερώσει μάλλον τον Βαραβάν. 12. Ο πιλάτος δε απεκρίθη πάλι και τους είπε τι λοιπόν θέλετε να κάνω αυτόν τον οποίον σεις ονομάζετε βασιλέα των Ιουδαίων. 13. Αυτοί δε πάλιν φώναξαν. Σταύρος έτον. 14. Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε. Δεν μπορώ να τον δικάσω εις θάνατον, διότι πιον κακό έπραξαν. Αυτοί δε περισσότερον φώναξαν. Σταύρος έτον. 15. Ο δε Πιλάτος. Επειδή ήθελε να ικανοποιήσει και ευχαριστήσει το πλήθος του λαού, του συλευθέρωσε τον παραβάν, και αφού διέταξε να μαστιγώσουν τον Ιησούν, παρέδωσεν αυτόν για να σταυρωθεί.